Στοιχείο 22.59 «Ο Κύριος είναι ο Άρτος της Ζωής». 22. Την άλλη ημέρα πολλοί από τα πλήθη επέμεναν να στέκουν στην απέναντι παραλία της θαλάσσης, όπου είχε γίνει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των Πέντε Άρτων. Και επέμεναν να στέκουν εκεί, επειδή είχαν ήδη την προηγουμένη ημέρα, ότι άλλο πλοιάριον δεν είναι το εκεί παρά μόνον ένα, εκείνο που είχαν έμβει οι του, και ότι δεν εμβήκε ο Ιησούς μαζί με τους μαθητάς του στο πλειάριον Αλλά μόνοι μαθητές του ανεχώρησαν Ενόμιζαν λοιπόν ότι ο Ιησούς ήταν ακόμη εκεί 23. Εν τω μεταξύ όμως κατά το πρωί Ήλθαν άλλα πλειάρια από διάφορα σημεία της λίμνης της Τιβεριάδος Πλησίονες των τόπων Όπου τα πλήθη του λαού έφαγαν τον άρτον Ο οποίος είχε πληθυνθεί με την ευχαριστία που έκαμε ο Κύριος 24. Όταν λοιπόν είδαν ο λαός ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, ούτε οι του, εμβήκαν και αυτοί στα πλοία εκείνα και ήλθανε στην Καπερναούμ, ζητούντες να έβρουν τον Ιησούν. 25. Και όταν τον ήβρανε στο απέναντι μέρος της θαλάσσης, των δυτικών του, είπαν «Διδάσκαλε, πότε πρόφθασε τόσο σύντομα να έλθεις εδώ από το απέναντι μέρος» 26. Τους απεκρίθη τότε ο Ιησούς και τους είπεν Εν πάση αληθεία σα λέγω ότι ζητείτε να με έβρετε όχι διότι είδατε θαύματα που σα έπεισαν για την θείαν αποστολή μου και την σωτηριώδη αλήθεια τη διδασκαλία μου ώστε να ωφεληθείτε πνευματικώς, αλλά διότι εφάγατε από του άρτους και εχορτάστητε και ζητείτε πάλι να σα δώσω υλικά αγαθά. 27. Δεν πρέπει όμω το ενδιαφέρον σα ολόκληρο να στα υλικά ψωμιά, αλλά να εργάζεστε με ζήλον, όπως αποκτήσετε όχι την υλική τροφή που είναι προσωρινή και ευθύρεται, αλλά την πνευματική τροφή που μένει άφθαρτος και παράγει αποτέλεσμα την αιώνιον ζωή. Την τροφή αυτήν θα σας δώσει ο Υιός του ανθρώπου και μόνος Αυτός. Διότι Αυτόν ο Πατήρ, δηλαδή Αυτός ο Θεός, απέδειξε και φανέρωσε δια της φραγίδος και μαρτυρίας των θαυμάτων Του, ως των μόνων χορηγών της τροφής και της ζωής Τάφτης. 28. Κατόπιν λοιπόν της παρατηρήσεως τάφτης του Ιησού, είπαν εκείνοι προς Αυτόν, «Τι πρέπει να πράττουμε ενδιανεργαζόμεθα εκείνα τα έργα που ο Θεός ζητεί από εμάς ως όρο απαραίτητων για να μα δώσει την άφταρτον τροφήν» 29. Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπεν, «Αυτό είναι το έργο που ο Θεός ζητεί, το να πιστεύσετε ζωντανά και σε Αυτόν τον οποίο απέστειλεν Εκείνος» 30. Κατόπιν λοιπόν των λόγων τούτων, είπων προς αυτόν οι πρόκριτοι Ιουδαίοι. Ποιον θαύμα το οποίο να δεικνύει την αποστολή σου ενεργής σύ; και πιστεύσωμεν εις Ποιον έργων θαυμαστών και υπερφυσικών εργάζεσαι. 31. Οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα εις την έρημον, σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί στους ψαλμούς. Άρτον ο οποίος παρήχθη με υπερφυσική και ουράνιον ενέργιαν έδωκεν ο Θεός εις αυτούς να φάγουν. 32. Κατόπιν λοιπόν από αυτά που είπαν οι Ιουδαίοι, τους είπε ο Ιησούς, «Εν πάση αληθεία σας λέγω ότι δεν σας έδωκεν ο Μωυσής των πραγματικών ουράνιων άρτων, διότι το μάνα ούτε ο αληθινός ουράνιος άρτος ή ούτε από τον Μωυσέα εδόθη στου προγόνους σας, αλλά εδόθη από τον πατέρα μου, ο οποίος από τώρα και στο μέλλον εξακολουθεί να σας δίδει ανελοιπός των αληθινών ουράνιων άρτων. 33. Διότι ο άρτος που πολύ περισσότερον από τον υλικών άρτων δίδεται από τον θεών και είναι δι' αυτό κατεξοχήν άρτος του Θεού είναι αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανών και μεταδίδει ζωήν αθάνατον όχι ίσο λίγους μόνον αλλά ίσο ολόκληρον τον κόσμο. 34. Ύστερον λοιπόν από τους περί του ουρανίου άρτου λόγους τούτους του Κυρίου τους οποίους εκείνοι παρεξήγησαν και εξέλαβαν παχιλός. είπαν προς Αυτόν Κύριε δώσμο τον άρτον τούτον πάντοτε όπως άλλοτε καθημερινός εδίδετο και το μάνε του πατέρας μας 35 Αλλοησούς τότε είπεν σε αυτούς Εγώ είμαι ο άρτος που μεταδίδω δια της μεταλήψος του σώματος και αίματό μου αλλά και δια της διδασκαλίας μου και της χάριτος του πνεύματός μου ζωήν πραγματικήν. Εκείνος που δια της μετανοίας και της πίστεως έρχεται προς μέ δεν θα πεινάσει πνευματικός και εκείνος που πιστεύει σε μέ δεν θα διψάσει σου ουδέποτε. Θα λάβει ενίσχυση και νέας δυνάμεις πνευματικάς και θα έβρε την ανάπαυση και την ικανοποίηση της καρδίας του και ολοκλήρου τη ψυχής του. 36 Αλλά σα είπα ότι και τι έχετε ήδη ποιο είμαι και ποιο αποδεικνύομαι δια των θαυμάτων μου. Όμω εσείς δεν πιστεύετε ότι είμαι ο Μεσσίας. 37. Αλλά αν συ, απιστείτε, υπάρχουν άλλοι που θα πιστέψουν. Κάθε λογικό πλάσμα και κάθε άνθρωπο που μου δίδει ο πατρίδι για να γίνει δικό μου και σωθήδιε μου, θα πιστέψει και θα έλθει ασφαλώ σε μέ. Και εκείνον που έρχεται ει σε μέ, δεν θα τον πετάξω έξω με περιφρόνηση, αλλά θα τον δεχθώ με τα πάση στοργή. 38. Θα τον δεχθώ δε, διότι έχω καταβεί από τον ουρανόν και είμαι ήδη εν τη γη άνθρωπος, όχι για να πράττω το θέλημα το ειδικών μου, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλεν εδώ. 39. Το θέλημα δε του πατρός, ο οποίος με απέστειλεν στον τον κόσμο, είναι τούτο ακριβώς. Από όλου εκείνου που μου έχει δώσει, να μην χάσω εξ αυτών ουδέ μέρος τι ελάχιστον, αλλά να αναστήσω όλους αυτούς εν κατά την εσχάτιν της Δευτέρας Παρουσίας μου και της Παγκοσμίου Κρίσεως ημέραν. 40. Ναι, θα τους αναστήσω, διότι τούτο είναι το θέλημα εκείνου που με απέστειλανε στον κόσμο, καθένας που έχει τα μάτια της ψυχής καθαρά και βλέπει με αυτά τον ιον και πιστεύει σε Αυτόν, να έχει ήδη από τον παρόντα βίων ζωή νεόνιων. Και ορισμένο εγώ θα αναστήσω Αυτόν ένδοξον κατά την τη της ημέρα. 41. Εγώ γιζόν λοιπόν εναντίον του και με πολύ ενδυσμένοι αν τον επέκριναν οι Ιουδαίοι, διότι είπεν ότι εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκα από τον ουρανόν και συνεπώς δεν εγεννήθειν όπως γεννώνται όλοι οι άλλοι άνθρωποι. 42. Και έλεγαν «Δεν είναι αυτός ο Ιησούς ο Υιός του Ιωσήφ? Δεν είναι αυτός του οποίου εμείς εμεις γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα? Πώς λοιπόν λέγει αυτός που τον ξέβρομε τόσο καλά ότι έχω καταβεί από τον ουρανόν» 43. Κατόπιν λοιπόν του γονκισμού και των επικρίσεων αυτών, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε εις αυτούς, «Μη αγανακτείτε και μη με επικρίνετε μεταξύ σας». 44. Ο γογγισμός σας αυτός προέρχεται από την απιστίαν σας και απιστείτε, διότι ο πατήρ μου σας έβρεναν να σας τραβήξει προς εμέ. Κανείς δεν μπορεί να έλθει προς με πίστηνη στην θεία προέλευση και αποστολή μου, Εάν ο πατήρ που με έστειλενε στον κόσμο δεν μεταβάλλει το εσωτερικό του και δεν τον ελκύσει δια του δυνάμεως Κι εγώ όταν ούτω ελκυστεί προς εμέ θα φέρω εις πέρας το έργο της σωτηρίας του και θα τον αναστήσω κατά την εσχά την ημέρα της κρίσεως 45 Ότι δε μόνο εκείνοι που ελκύονται από τον πατέρα μου έρχονται προς εμέ έχει προφητευθεί στην Αγία Αναγραφή πράγματι είναι γραμμένον στα τα προφητικά βιβλία το και όλοι. Όσοι θα ακολουθήσουν τον Μεσσίαν θα είναι διδαγμένοι από τον Θεό. Κάθε ένας που θα ακούσει την εσωτερική πρόσκληση του πατρός μου και θα δεχθεί τον παραυτού φωτισμό, ώστε να μάθει αυτά που ο πατήρ μου τον διδάσκει, έρχεται προς εμένου. 46. Και όταν σας λέγω ότι οι άνθρωποι διδάσκονται από τον Θεό, δεν εννοώ ότι συνομιλούν και έρχονται εις άμεσον επικοινωνία προς Αυτόν. Ούτε ότι έχει ήδη και άλλος κανείς τον πατέρα, Εκτός μόνον εκείνου, ο οποίος όχι μόνον απεστάλλει, αλλά και γεννήθη από τον Θεόν. Αυτός μόνος έχει ήδη τον πατέρα. 47. Εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ ότι λόγω της ιδιαίτερας ταύτης σχέσεώς μου προς τον πατέρα, εκείνος που πιστεύει σε με έχει ήδη από του παρόντος βίου ζωή αιώνιων. 48. Εγώ είμαι ο άρτος που μεταδίδει ζωή πραγματική. Όπως ο υλικός άρτος ενισχύει και παρατείνει την σωματική ζωή, έτσι και εγώ δια της διδασκαλίας μου και του σώματός μου τρέφω και ζωοποιώ τα ψυχά σας. 49. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα εις την έρημον και μολονότι τούτο τους εδόθη κατά τρόπων υπερφυσικών, δεν είχε την δύναμη να τους ασφαλίσει από τον σωματικό θάνατον και επιτέλους απέθαινον. 50. Η αληθώς θεία και ουρανία τροφή ο άρτο που πράγματι κατεβαίνει από τον ουρανόν είναι αυτό ο οποίο μεταδίδει τέτοια δύναμη και ζωή, ώστε αν φάγει κανεί από αυτόν να μην αποθάνει, αλλά να απολαύσει δι' αυτού την αιωνία ζωή. 51. Εγώ είμαι ο άρτο, ο οποίο έχω μέσα μου ζωή, την οποία μεταδίδω και στου άλλου και ο οποίο κατέβει από τον ουρανόν. οποιοσδήποτε φάγει από τον άρτον αυτόν θα ζήσει αιωνίω. Σα προσθέτω δε και τούτο ότι ο άρτος τον οποίον εγώ θα δώσω για να τον κοινωνούν και τρέφονται με αυτόν οι πιστοί είναι η ανθρωπίνη μου φύση, την οποία εγώ θα προσφέρω θυσία για να ζωοποιηθεί ολόκληρος ο κόσμος. 52. Ελογομάχουν λοιπόν μεταξύ των Ιουδαίων και έλεγον πόσοι μπορεί αυτός εδώ να μας δώσει να φάγουμε τη σάρκα του και να μένει συγχρόνως άρτος ζωντανός? 53. Του είπε λοιπόν ο Ιησούς «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν εμπιστευτείτε εξ ολοκλήρου της σωτηρίας σας εις την θυσία την οποία θα προσφέρω και αν με την εμπιστοσύνη και πίστην ταύτιν, δεν φάγετε δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας την σάρκαν του Ιού του Ανθρώπου και δεν πίετε το αίμα του, δεν είναι δυνατόν να έχετε μέσα σας ζωήν». 54. Όποιο τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, και διαμέσου του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας γίνεται κοινωνός και συμμέτοχο τη ζωής μου και της θυσία μου. Έχει ήδη από του παρόντος βίου ζωή αιώνιων, και εγώ θα αναστήσω αυτόν ενδόξω κατά την της τη ημέραν 55. Θα έχει δεούτο ζωή αιώνιων, διότι η σάρξ μου είναι η αληθή και πραγματική τροφή, από την οποία δεν λαμβάνει ο πιστό προσωρινή μόνο και πρόσχερνη ενίσχυση και ζωή μου. Και το αίμα μου. Είναι το αληθές ποτόν το οποίο δεν ικανοποιεί προς μόνον μόνο τη δίψα του ανθρώπου, αλλά τον χορταίνει αιωνίως. 56. Εκείνος που τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ενώνεται μαζί μου εις ένα σώμα και συνεπώς μένει αυτός μέσα μου γινόμενος μέλος ειδικών μου και εγώ μένω εις το εσωτερικό του το οποίον γίνεται ναός μου. 57. Καρπός δε. Τον οποίον θα απολαύσει από την ένωση ναυτήν να θα είναι η ζωή. Διότι, καθώς με απέστελνε στον κόσμο ο πατήρ, ο οποίο έχει από τον εαυτό του την ζωή, και εγώ ω άνθρωπο έχω ζωή να θάνατον, λόγω του ότι ο πατήρ μου έδωκε ναυτήν, να έτσι και εκείνο ο οποίο με τρώγει θα ζήσει, λόγω του ότι εγώ θα του δώσω την ζωή. 58. Αυτό είναι ο άρτος που πράγματι κατέβει από τον ουρανόν. Δεν είναι άρτος καθώς το μάνα το οποίον έφαγαν οι πατέρες σας και διατηρήθησαν στην ζωή προσωρινό και προσκέρο ή στο τέλος δε απέθανον. Εκείνος που τρώγει τον άρτον αυτόν τον πράγματι ουράνιον, θα αναστηθεί εκ του τάφου εν και θα ζήσει αιωνίως. 59. Τάφτα είπε ο Ιησούς διδάσκον δημοσία και εν πλήρης συναθροίσει μέσα στη εν Καπερναού.